Έφερα τι εικόνες σε αυτούς οι οποίοι μου παρήγγελαν και σας ενημερώνω ότι από τα παλαιότερα ήδη λίγε υπάρχουν, αυτές δηλαδή τις οποίες είχαμε πρόπερση κυρίω. Υπάρχουν όμως οι καινούργιες, αυτές που σας είπα και προχθές, των Αγίων, του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Δημητρίου και της Αγίας Εκατερίνης και υπάρχουν επίσης σε αρκετή ποσότητα η γέννηση του Κυρίου, η βαϊοφόρος, ο Ευαγγελισμός, ο μυστικός δίπνος, η Σταύρωσης, οι άκρα ταπείνωσης υπάρχουν μερικές από αυτές τις παλαιές που είχαμε, η Παναγία μας η Έχουμε δηλαδή μια αρκετή ποικιλία και όλα αυτά σας είπα, μόνον 40 ευρώ η μία και όλα αυτά για το κελάκι αυτό στο Άγιο Νόρος το οποίο ανοικοδομείται μόνο και μόνο από τις δικές σας τις προσφορές και από τη δική σας την προθυμία να προμηθευτείτε αυτές τις εικόνες. Οι πατέρες εξαρτώνται από εσά κυριολεκτικά, γιατί σας είπα και σας ανέφερα προχτές ότι δεν υπάρχει βοήθεια από κανένα άλλον επίσημο και μεγάλο που θα μπορούσε με ένα μόνο κοντήλι να τους ικανοποιήσει τα αιτήματα και εκεί που δώσαν τόσα τρισεκατομμύρια ευρώ ευρώ παρακαλώ για αυτή την άθλια την Ολυμπιάδα την Ολυμπή, τους Ολυμπιακούς για αυτή την άθλια γιορτή την εθολολατρική γιορτή θα μπορούσαν να δώσουν ένα μόνο δισεκατομμύριο όχι τρισεκατομμύριο ένα ένα μόνο στο άγιο Όρος να το μοιραστούν αυτοί, αυτά τα καλογεράκια εκεί να φτιάξουν τα σπιτάκια τους κανείς, μα κανείς, μα κανείς, δεν, δεν ευαισθητοποιήθηκε προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες αυτών των Αγίων Πατέρων. Αλλά εδώ ξανά έχει ο Θεός υπάρχουν οι Χριστιανοί, υπάρχουμε εμείς οι Χριστιανοί οι οποίοι τους πονάμε, τους αγαπούμε, τους στηρίζουμε και ελπίζουν σε μας και προσεύχονται για εμά και κάνουν σαρανταλίτρουγα για εμάς. Τι σαρανταλίτρουγα, σας είπα, 362 λειτουργίες το χρόνο από τις 365 μέρες. Μόνο τρεις μέρες δεν γίνεται λειτουργία εκεί στο κελί. Τις Άντες κάθε μέρα έχουμε λειτουργίες και κάθε μέρα νημονεύεστε. Φαντάζεστε λοιπόν τι έχουμε να βρούμε στον Θεό μπροστά, Μόνο για 40 ευρώ που θα δώσουμε για αυτού τους πατέρες πόσες αγρυπνίε και πόσες προσευχέ έχουν κάνει όλοι αυτοί για μα, Δεν σα κατάλαβα. το μέρη για την Ολυμπιά δεν. δεν μπορούμε να δώσω για το μέρη κάθε κάποια χρήματα. το. Κύριε έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Δυστυχώ. Δυστυχώ. Δυστυχώ. Αλλά ποιος φταίει, εμείς φταίουμε αδερφοί Ετρέχαμε στην Ολυμπιακή φλόγα να χειροκροτήσουμε, λε και περνούσε το Άγιο Φως. Και τι ήτανε, η απάτη ήτανε. Και μας το παρουσίαζαν το Φως του Απόλλωνα, η Ιερή Φλόγα, η Αγία Φλόγα, ο κόσμος έβγαινε με δαδιά στους δρόμους, έβγαινε με καντήλια στους δρόμους, λες και θα σας ερωτώ, όταν ερχότανε το Πανάγιο Φως και έρχεται το Πανάγιο Φως από τα Ιεροσόλυμα κάθε Πάσχα ποιος πάει, κανεί. Κανεί δεν πάει θα τα πληρώσουμε, μη στενοχωριέστε μη στενοχωριέστε θα τα πληρώσουμε όλα. θα τα πληρώσουμε αυτά όλα καταγράφονται αδελφοί. μου όλα όλα καταγράφονται και για όλα θα δώσουμε λόγο. Μην σας απασχολεί. Τέτοιες συγκρίσεις τα κάνει ο Κύριος. Συγκρίσεις απλές. Απλές συγκρίσεις τα κάνει. Απλές συγκρίσεις. Δεν έχει ο Κύριος να φιλοσοφήσει μαζί μας. Δεν θα μας πει τίποτα πολύπλοκα πράγματα στην κρίση. Τίποτα έτσι. Απλές συγκρίσεις. Είδατε τι γινόταν, ε, πρέχαν στις πλατείες, στους δρόμους εκεί στα αυτά, περνάει, φτάνει, φτάνει, φτάνει, φτάνει, φτάνει, ποιος φτάνει, φτάνει, φτάνει, φλόγα, του Απόλλωνα, του Θεού, του Απόλλωνα, του Θεού, και να κόσμο, να παιδιά, να γέρι, να δεν τρέπονται τα μαλλιά τους, τα άσπρα, δεν τρέπονται μπροστά σε αυτή την κομμωδία, σε αυτή τη γελιότητα να τρέχουνε που εγώ στην τηλεόραση το βλέπα και κρύο συνδρώντας με, με πιάνε και λέω Θεέ μου λέω θα κάνεις κανένα σεισμό να μας τάψει τελικά πως τα ανέχεσαι όλα αυτά πως τα ανέχεσαι Θεέ μου πως τα ανέχεσαι αλλά είδατε το λέγα εδώ σε κάτι αδερφούς που κάνουμε ένα κύκλο Κάθε Τρίτη και Πέμπτη τους το έλεγα. διάβαζα στην Αγία Γραφή λέει ένα εκεί, ένα στο στο κατά «Και διατοπληθυνθήνε την ανομίαν ψυγήσετε η αγάπη των πολλών». Τα ακούτε, εξυπνάτε εσείς οι χριστιανοί. Εγινήκαμε ψυγία, λέει, ψυγεία. Δεν υπάρχει αγάπη πλέον προς τον Θεό, ψυγείο. Τώρα να σου πω, να σου πω εσένα, να σου πω εσένα πως είσαστε εδώ μέσα, 50, 60, δεν ξέρω πως είσαστε, ούτε με νοιάζει, άμα σου πω πάμε μια γρυπνία απόψε, πάμε μια γρυπνία να κάτσουμε μέχρι τι 6 το πρωί, χαχού, χαχού, χαχού, αρχίστε τα χασμουριτά εδώ μέσα, πριν ακόμα πάμε, ακόμα πάμε θα αρχίσει τα χασβολητά. τι σε έπιασε γιατί εψύγει η αγάπη σου για τον Κύριο ψυγίο έγινε γιατί έγινε ψυγείο δια το πληθυνθύνε την ανομία επληθύνθη η ανομία επήρε έκταση η ανομία ευγήκε στους δρόμους η ανομία η πορνεία, η μοιχεία, η εσχρότης, η διαφθορά κυλάει πλέον στο δρόμο, όξω. Πήρε τους πάντες στο ρεύμα, στο ρεύμα τους πήρε τους πάντες. Πήρε γέρους, πήρε γριέ, γριές, πλέπεις παντελόνια, οι γριές, ποιες, ποιες, ποιες, Αυτές που πίστευα εγώ κάποτε, πίστευα ο ανόητο, πίστευα ότι αυτές οι γριέ θα ήταν οι δασκάλες των εγγονιών τους. Πίστευα εγώ, Βλάξ, πίστευα εγώ, Βλάξ, ότι αυτές οι γερόντισες και αυτοί οι γέροντες, οι αθυρόστομοι που κάθονται εκεί στα καφενεία και ούτε ξέρουνε τι λένε και το στόμα τους είναι οχετός είναι, Πίστευα εγώ, ο Βλάξ, ο Ηλίθιος πίστευα ότι αυτοί θα είναι οι δάσκαλοι των εγγονιών τους. Οι δάσκαλοι των εγγονιών τους. Και αυτοί έχουν γίνει διδάσκαλοι της πορνείας. είναι την ανομία προφητεία του Κυρίου. Κάνει λάθος το Πνεύμα του Άγιο. Δεν κάνει. Δεν κάνει λάθος. Να η μεγάλη επαλήθευση της Αγία Γραφής δια την ανομία ψυγίσετε η αγάπη των πολλών ψυγεία γυνήκαμε δεν καταλαβαίνουμε τίποτα φωνάζει ο Χριστός φωνάζει η Εκκλησία φωνάζουν οι πατέρες φωνάζουν τα κατηχητικά φωνάζουν οι ιεροκύρυγες φωνάζουν τα σποτά τίποτα τίποτα Ψηγείο, ξέρετε τι σημαίνει ψυγείο, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Νέκρωση, πόρωση, νεκρωση. Νέκρωση, νεκροί γεννήκαμε. Και ενώ ο Apostolo λέει, ο Apostolo Παύλο λέει, να νεκρωθείτε για την αμαρτία, εμεί ενεκρωθήκαμε δια τον Χριστών και για την αμαρτία είμαστε ζωντανοί, ολοζώντανοι, έτοιμοι να αμαρτήσουμε, δια τον Χριστών είμαστε πεθαμένοι πλέον, νεκροί είμαστε. δώσε ένα δώρο σήμερα δεν θα σας το δώσω θα σας πω γιατί θα σας το δώσω γιατί είστε καλοί γι' αυτό άμα είστε κακοί θα σας το δίνω άμα είστε κακοί θα σας το δίνω. σήμερα είστε καλοί και δεν σας το δίνω ας σας πω δεν το καταλάβετε τώρα δεν καταλαβαίνετε με συνηθίσατε τις προηγούμενες φορέ και είχατε έρθει λίγοι και εγώ έφερα λίγα σήμερα Σήμερα είστε πολλοί, ευαισθητοποιηθήκατε, εσύ γεννήκατε καλοί, γενικάτε, ήρθατε πολύ και εγώ έφερα λίγα και θα φύγετε η μισή χωρί δώρο. Γι' αυτό λοιπόν δεν σα το δίνω, θα σας φέρω την άλλη το άλλο Σάββατο, θα σας φέρω πολλά και πιστεύω πάλι να μην με ή μάλλον ελάτε περισσότεροι δεν πειράζει ελάτε περισσότεροι εγώ θα φέρω πολλά και εσεί ελάτε περισσότεροι να μην σα δίνω ποτέ δεν πειράζει ελάτε, ελάτε πάντα όλο και περισσότεροι λοιπόν λοιπόν μόνο η σοφία θα πάρει δώρα μόνο η σοφία μόνο η σοφία θα πάρει δώρα σοφία να μου το θυμίσει το τέλο θα σου δώσω μια εικόνα λοιπόν Είμαστε αγαπητοί μου αδερφοί στην Αγία μας Γραφή στο Λόγο του Θεού τον αθάνατο Λόγο του Θεού που έχουμε πει τόσες φορές ότι όσα χρόνια κι αν περάσουν και όσα καθεστώτα κι αν περάσουν και όσες πολιτικές κατηστάσεις και αν περάσουν και όσοι άθεοι και βέβηλοι και αισχροί πολεμήσουν το Λόγο του Θεού ο Λόγος του Θεού δεν πεθαίνει δεν πεθαίνει ο Λόγος του Θεού ο Λόγος του Θεού θα είναι πάντα ζωντανός επίκαιρο και όποιος θέλει τον ακολουθεί και για να απαντήσω και σε αυτό που σας έλεγα προηγμένως Προσέξτε αγαπητοί μου αδερφοί, μην ψυγεί και η αγάπη δική μας για τον Κύριο. Αντίθετα, εύχομαι και να εύχεστε και εσείς για μένα το βρωμερό να όσο πληθύνεται η ανομία να ζεσταίνεται η καρδιά μας. Και να βλέπουμε τον Κύριο με τα δακρύων και να τον εκλυπαρούμε, να γίνεται ήλιο η πτύρμον, να μην μας πάρει και εμάς το ρεύμα του κακού και τη αμαρτίας, τη τόσο πληθυνθής ανομίας, και να παραμένουμε πάντοτε γατζωμένοι επάνω στο βράχο αυτών που λέγεται «Κύριος ημών Ιησούς Χριστός», να μην υπάρξει τίποτα, κανένα ρεύμα, Κανένα κύμα της αμαρτίας που να μπορέσει να μας ξεγατζώσει επάνω από αυτό το βράχο. Και να θυμόμαστε εκείνα τα λόγια που λέγει ο ύμνος για τις γυναίκες τις μάρτυρες. Σε εγυμφίε μου ποθό και σε ζητούσα αθλό. Σε εγυμφίε μου ποθό. Μόνο εσένα Κύριε μου αγαπώ Εσύ είσαι ο έρος της καρδίας μου Εσύ είσαι ο πόθος μου βαθύς. Σε σένα ελπίζω Εσύ είσαι η μεγάλη μου η αγάπη Κύριε Δεν βλέπω τίποτε άλλο Ούτε κόσμο βλέπω Ούτε φίλους βλέπω Ούτε σπίτι βλέπω Ούτε άντρα βλέπω Ούτε γυναίκα βλέπω Ούτε παιδιά βλέπω Μπροστά σου Χριστέ μου δεν βλέπω τίποτα. Και συσταυρούμε και συνθάπτομε το βαπτισμό σου. Και είμαι έτοιμος, έτοιμη ε, να πεθάνω για σένα. Έτσι δεν λέει. Και Πάσχο διασέ, ως βασιλεύσος ειν Και χνίσκω υπερσού σου, ή να και ζήσω ειν Είμαι έτοιμο λέει, να πεθάνω για σένα για να ζήσω κοντά σου. Είμαστε έτοιμοι. Έλα, να γίνουμε έτοιμοι λοιπόν. Και πώς θα γίνουμε έτοιμοι, να μην αφήσουμε τις καρδιές μας να ψυχούν, αλλά να τις έχουμε πάντοτε θερμενόμενες στην αγάπη του Κυρίου. Και όσο τη θερμένει στην ψυχούλα, στην καρδούλα σου, τόσο και θα αποκτά αγάπη, αγάπη, αγάπη για τον Κύριο και ποτέ δεν θα ψυγεί αυτή η αγάπη. Μιλήσαμε στο προηγούμενο κήρυγμά μας που ήταν και το πρώτο δια την φετινή σεζόν εμιλήσαμε Δια τι εγγυήσει, αγαπητοί μου αδελφοί, δια τι εγγυήσει που πολλές φορές απερίσκεπτα δίνουμε και δια τι οποίε εγγυήσει καλούμεθα στη συνέχεια να πληρώσουμε. Και ο Κύριος ομιλεί δια εγγυήσει. Και για τις εγγύησει αυτές που δίνουμε για να εξυπηρετήσουμε κάποιους από οικονομικής απόψεως και παριστάμεθα ως εγγυητές, είτε σε αυτούς οι οποίοι τους δανείζουν και αυτό είναι μεγάλη απερισκεψία. Καλό είναι να έχεις αγάπη, καλό είναι να έχεις καλή καρδιά, αλλά πρέπει να έχεις και διάκριση να μην πέσεις θύμα διότι θα έλεγα καλά εγώ πάει στο καλό, καλό γερος είμαι θα πεις καλό γερε απ' την καλή σου την καρδιά έφαγες ε, τα μούτρα σου, καλά να πάθεις ε, πάει, θα πληρώνω μια ζωή αλλά εσύ άμα πέσεις θύμα δεν σου φταίει τίποτα ούτε ο άντρας σου ούτε η γυναίκα σου, ούτε το παιδί σου Δεν σου φταίει τίποτα. Και από την άλλη μεριά, μας εδόθηκε η ευκαιρία να μιλήσουμε για πνευματικές εγγυήσει που δώσαμε. Και εδώ αγαπητοί μου αδερφοί σας υπενθυμίζω ότι μιλήσαμε για τις κουμπαριές, για τις κουμπαριές κυρίως στα βαπτίσματα εκεί στο βάπτισμα που θες να γίνεις νουνός ή νουνά και ψάχνεις να βρεις νουνό ή νουνά για το παιδί σου εκεί πρόσεξε διότι αυτό που πας να κάνεις, βάζεις το κεφάλι σου στον τορβά όπως λέγαμε παλιά στο τράστο μπράβο βάζεις το κεφάλι στο τράστο δηλαδή τι σημαίνει αυτό σημαίνει ότι οι εγγύησει που δίνεις κατά την ώρα του βαπτίσματος για τα βαπτιστήρια σου τις οποίες εν πολλής εν στη συνέχεια τις ξεχνάμε τις παραγράφουμε τις διαγράφουμε Αυτές οι εγγύησει παραμένουν γεγραμμένες στο βιβλίο της ζωής της δικιάς μας που ο Κύριος έχει στα χέρια Του και την ημέρα της Κρίσεως αυτό το βιβλίο με τις εγγυήσεις μας θα ανοίξει και τότε θα κληθούμε να απολογηθούμε όχι μόνον για τη δική μας τη ζωή, δια τα δικά μας τα λάθη, δια τις δικέ μας τις αμαρτίες αλλά και για τις αμαρτίες των βαφτισιμιών μας, για τις αμαρτίες των βαφτιστηριών μας, για τα λάθη τους, διότι δεν ευαισθητοποιηθήκαμε να τα διδάξουμε και να τα κατευθύνουμε στο δρόμο της σωτηρίας. Σας έδωσα μία λύση προχθές. Αν και αυτό πολλές φορές το έχω θείξει από το βήμα αυτό και όπως σας είπα, ήδη στο βιβλίο με τη χάρη του Θεού ετοιμάζεται και βρίσκεται πλέον στα πρόθυρα να κυκλοφορήσει. Προχθές σας ανακοινώνω παρεμπιπτόντος ότι ήδη είδαμε την τελευταία μορφή την οποία πλέον θα λάβει και Θεού θέλοντος μέχρι τα Χριστούγεννα και νωρίτερα, πολύ νωρίτερα πιθανόν να έχει κυκλοφορήσει. Αναγράφεται και αυτό το αμάρτημα. Αναγράφεται και αυτό το αμάρτημα. Η αθέτησης των υποσχέσεων του βαπτίσματος. Η αθέτησης των υποσχέσεων του βαπτίσματος. Εγώ πολλές φορές το λέω στην προσευχή μου. Ξέρετε τι λέω. Ο Θεός να με συγχωρέσει. Λέω, Θεέ μου, Φώτισε όλους τους βαφτισμένους ορθόδοξους χριστιανούς να θυμώνται τι σου υποσχεθήκαμε την ώρα της βαφτίσεώς μας. Δεν το θυμόμαστε. Τι είπες, αποτάσω με τον σατανά και πάση τη έργης, ε? Και πάση τη λατρεία, ε? Και πάση την πομπή, ε? Ποια είναι αυτά, Ποια είναι τα έργα, τα λόγια, η πομπή. Ποια είναι αυτά του σατανά που είπες ότι αποτάσσομαι, τα διώχνω. Είναι αυτά που δυστυχώς μπήκαν στη ζωή μας και δεν θέλουμε να τα βγάλουμε. Ποια είναι, αν τα πω θα φύγετε. Θα σου τα πω, Φευγά. Εγώ δεν με νοιάζει. Όλους σας αγαπάω, όλους σας θέλω, χαίρομαι που ήρθατε, αλλά... Είπαμε. Η αλήθεια αλήθεια και τα παραμύθια παραμύθια. Δεν θα χαλάσω την αλήθεια, μην μου φύγετε, δεν ήρθατε για μένα, για τον Κύριο έρχεστε. Αν θέλετε να φύγετε, φευγάτε από τον Κύριο, όπως έφυγε εκείνος ο Εναιανίσκος, τον θυμάστε τον Εναιανίσκο. Όταν του ο Κύριος μια μεγάλη αλήθεια, Φρατ έστριψε και έφυγε. Του λέει αν θες να γίνει σωστό και τέλειος πήγαινε πόλησε ότι έχεις Α, απήλθα λυπούμενος, τρόμο, άμα δεν θες φύγει. Ποια είναι αυτά τα αποτάσουμε που τα βάλαμε στη ζωή μας, τα έργα του σατανά. Η μόδα, ο καλοπισμός, τα βαπτίσματα, η ξεγύμνωση, τα παντελόνια στις γυναίκες όλη αυτή η διαφθορά στους άντρε, τα σκουλαρίκια, τα αυτά, τα χαϊμαλιά εκεί προκειμένου να γίνομαι αρεστή στον κόσμο. Μα είμαι νέα. Πόσο είσαι νέα. Δεν λέει πόσο χρονών, δεν, την νιά, δεν, την, δεν το λέει, δεν τη συμφέρει. Είμαι νέα, είμαι νέα. Γιατί έπια, έπιασε και έβαψε το κεφάλι τη με το πινέλο. Γι' αυτό. Είναι νέα. Κατάλαβε; είναι νέα. <Ρι> δεν κοροϊδεύεται ο Κύριος <Ρι> γιατί κ. Κύριο φωτούλα να μην τα πω <Ρι> γιατί να μην τα πω <Ρι> εγώ δεν έχω δεν περιμένω κανένα κέρδο εδώ στη ζωή αν περιμένω κάτι που και εκεί δεν το περιμένω ένα θέλω από τον Κύριο το λέω πολλές φορές να μου συγχωράει τις αμαρτίες μου θέλω Τίποτε άλλο. Και αν θα μπω στο παράδεισο να με βάλει τελευταίο τελευταίο εκεί κολλημένο στην πόρτα πίσω πίσω να είμαι ο τελευταίος που θα στριμωχτώ να την κλείσω την πόρτα. Εκεί πέρα θέλω να είμαι. Ο τελευταίος να μην μπορώ και να με στριμώχνετε και εσείς που θα είστε μπροστά να μην παίρνω το άνασ. αρκεί να είμαι μέσα, από μέσα να είμαι. Εκείνο θέλω. Να το πω γιατί να το πω. Δεν είναι αλήθεια. Δεν ξεχάσαμε. Αυτά είναι τα έργα του Κυρίου. Είπε ο Κύριος τέτοια πράγματα. Αναγράφει ο Κύριος στην Αγία Γραφή ότι πρέπει οι γυναίκες να μοντερνίζουν. Πρέπει οι γυναίκες να κυκλοφοράνε, να κόβουν τα μαλλιά τους. Πρέπει. Έτσι λέει ο Κύριος. Για άνοιξε την Αγία Γραφή εκεί στους Κορινθίους. Για διαβάστε να δείτε τι λέει για τη γυναίκα. Να δείτε πώς πρέπει να κυκλοφορεί η γυναίκα. Πούν τα μαντίλια που είχαν κάποτε οι γενεκούλε, υπάρχουν μερικέ. Υπάρχουν μερικέ. Πουρχόνται στην εκκλησία να εξομολογηθούν, ντρέπονται βέβαια, δεν το βάζουν απ' έξω. Όταν μπαίνουν μέσα στο εξομολογητήριο, βγάζει το μαντίλι του, το βάζει στο κεφάλι του να εξομολογηθούν. Υπάρχουν μερικέ πάλι πριν πάνε να κοινωνίσουν, πλησιάζοντα το άγιο ποτήριο, καλύπτονται. Έτσι πρέπει κυράδε μου, έτσι πρέπει. Είναι ασεβέ η γυναίκα να πηγαίνει με ακάλυπτον την κεφαλή είτε να αξιωμολογέται, είτε να κοινωνεί, είτε να μετέχει τα μυστήρια. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Αρχή πασών των κακιών εστίνει η άγνοια των Αγίων Γραφών λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος. Δεν διαβάζει Αγία Γραφή γι' αυτό είπαμε εψύγει, ψυγεί ο άρε βλάξ, άρε βλάξ παπά και τέτοια πράγματα λες στον κόσμο. Τέτοια θα σας λέω. Τέτοια θα σας λέω κι αν θέλετε μείνετε. Αν δεν θέλετε φευγάτε. Δεν με νοιάζει. Μου το λένε πολλοί αν πειράξουν όταν με βλέπουν. Λέω τι έγινε σε εσύ. Εσύ ερχόσουν να λέω κάποτε στο κατηγητικό, ερχόσουν εκεί πέρα πάνω στα κηρύγματα, ερχόσουν στην παγόνα, ερχόσουν στον Άγιο Μάξιμο, ερχόσουν από εκεί, του θυμάμαι, ερχόσου ερχόσουν εκεί στα Σιγενά, στι Ιδιέ, ερχόσου <Συσχε> ε, τι έγινε. Α, παππούλι, λέει σε πολύ αυστηρό. Αχ, <Συσχε> δεν <Ά>, έρθω. Λέω μήπω τα λέω λάθο. Όχι έτσι είναι, αλλά τα λε αυστηρά. Ε, πάμε. Μην έρθει. Άλλοι πήγαινε άντε πήγαινε, δεν με νοιάζει. Σκοπός να διορθωθούμε. Δεν διορθώνω Εκείνο Εκείνος είναι ο κρυπής. Κι εγώ μπροστά του θα τρέμω σαν το ψάρι και εσύ μπροστά του θα τρέμεις σαν το ψάρι. Ε, μιλήσαμε, λοιπόν για τι εγγυήσεις και σήμερα συνεχίζουμε για τις εγγυήσεις γιατί παρακάτω ο Κύριος μετά τον πρώτο στίχο του έκτου κεφαλαίου των παρομοιών στο δεύτερο δηλαδή και στον τρίτο μας εξηγεί γιατί έπεσε στην παγίδα των εγγυήσεων Παγή λέει, παγίδα. Ποια είναι η παγίδα που έπεσες Γιατί έπεσες Γιατί είμαστε αδερφοί μου, απερίσκεπτοι. Γι' αυτό έπεσε την παγίδα. Διότι βιάζεσαι να μιλήσει. Διότι οι αρχαίοι έλεγαν μία κουβέντα, πολύ ωραία κουβέντα, λέει, πριν μιλήσει. Βούτα τη γλώσσα σου στο μυαλό σου. <Φύσεις> Μη μιλήσεις απερίσκεπτα, μην μιλήσεις βιαστικά. <Φύσεις> μην μιλήσεις βιαστικά. Ε, σας παρακαλώ, κλείστε εκείνη την πόρτα και ανοίξτε καλύτερα αυτή να μην ακούμε το θόρυβο έξω. <Φυσκινή> <Φυσκινή> Δεν κλείνει η πόρτα. Δεν έχει... <ΣΠΟ> αφήστε, θα το κλείσει ο Γεράσιμος. <ΣΣΣΣ> Α, εντάξει, εντάξει. <ΣΣ> εντάξει, Γεράσιμος, άφησε. <ΣΣ> Γιατί είμαστε, αδερφοί μου, απερίσκεπτοι. Διότι δεν σκέφτεσαι τι λες. Ειδικά δε οι γυναίκες που όπως σας είπα μη με πείτε μισογύνη σας αγαπώ σας το έχω ξαναπεί σας αγαπώ, σας πονάω σας λέω όμως μερικά λάθη σας για να προσέχετε σας λέω μερικά λάθη σας για να προσέχετε πρόσεξε, πρόσεξε μην προτρέχεις κυρίως μην προτρέχεις πριν από τον άντρα σου γιατί, γιατί ξεχνάς ξεχνάς τι λέει εκείνος ο Απόστολος, θυμάστε, ο Απόστολος του γάμου, που πάτε στους γάμους, αλλά ποιος θα προσέχει αυτά. Ε? Εκείνη την ώρα προσέχουν ποιος, αν θα πατήσει τον κάλο η γυναίκα του άντρα και αν θα πεταχτεί ο άντρας πάνω και αν θα πονέσει δεν θα πονέσει. Πα, πα, πα. Βλασφημίες δηλαδή. Βλασφημίες. Τι λέει ο Απόστολος, θυμάστε, οι άνδρες λέει αγαπάτε αγαπάταιτας γυναίκας Δήμα θύμαστε Καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την εκκλησία Επομένω ο άνδρας οφείλει να αγαπάει τη γυναίκα όπω Όπως ο Χριστός την εκκλησία και όπως ο Χριστούλης μας έξε το αίμα του για την εκκλησία έτσι και ο άνδρας οφείλει να την αγαπάει τόσο πολύ τη γυναίκα ώστε ακόμα και το αίμα του να δώσει για τη γυναίκα του Μάλιστα. «Ει γυναίκες» «Ει γυναίκες» τι να κάνουν οι ε, γυναίκες. Δεν λέει οι γυναίκες αγαπάτε τους άνδρες αυτών Δεν λέει τέτοιο. Αυτό υποτίθεται. «Ει γυναίκες της ιδύησαν δράσιν υπο... Τι είπες Θεέ μου. Τι κουβέντα είναι αυτή που είπες. Τι κουβέντα είναι αυτή που είπες. Οι τη της Ιδής ανδράζει. Ποιος τα προσέχει αυτά. κανεί. Γελάνε, κορεδεύουν, πρέχουν φωτογράφια από εδώ, από εκεί, μες τις εκκλησίες και ο παπάς που τα διαβάζει. Δεν προσέχει. «Ει τις της σαν αν βράσιν υποτάσεστε ως το Κυρίο» Πώς υποτάσεσαι μπροστά στον Κύριο, πώς υποτάσσεσαι. Ε? Δεν τον φοβάσει το Θεό εσαι γυναίκα. Αν, φοβάσαι, αν δεν τον φοβάσαι είσαι σατανάς Φύγει. Αν δεν τον φοβάσαι είσαι σατανάς, δαίμονας είσαι. Μα και ο δαίμονας τον φοβάται. Ε τότε είσαι χειρότερο από τον δαίμονα. Εάν φοβάσαι τον Θεό, όπως φοβείσαι τον Θεό και υποτάσσεσαι τον Θεό, έτσι θα υποτάσσεσαι στον άντρα Έτσι λέει ο Κύριος. Έτσι λέει η Αγία Γραφή. Δε σ' αρέσει, μη σ' αρέσει. Άμα δεν σ' αρέσει, να πας να κάνεις τον γάμο σου, να στον διαβάσει ο καράβολας, πώς να λένε κάτω άλλος εκείνος. Λίπον. Λοιπόν. σου κάνει τον γάμο. Ναι, αλλά πού είναι ο η Αντριακησία, το αυτό θα το πούμε άλλη ώρα. Έχουμε να πούμε πολλά. Μιλέτε λέτε μια κουβέντα και νομίζετε ότι βρήκατε τη λύση. Δεν... Όχι, λέω, λέω κι εγώ. Μην είπατε, νομίζετε ότι τώρα είπατε μια κουβέντα και απαντήσατε. Δώσατε μια λύση. Δεν έγινε λύση αυτή που δώσατε. Έχουμε πολλή συζήτηση επί του θέματο. Αλλά βλέπω και το ρολόι απέναντι. Και άμα φύγω από το θέμα μου, θα αρχίσω, λέω, θα με πάρει κατηφόρα. Και τότε θα μείνουμε μέχρι το πρωί εδώ πέρα και τα κουβεντιάσουμε. Ε, γυναίκε, υποτάσσεστε ως το Κύριο». Όταν ακούτε «Υποτάσσεστε», του δίνεις μια του άντρα κάτω στον κάλο του, ε, να. ο Χριστός δεν δηλαδή «Θα υποτάσσουμε εγώ». Δεν θα υποτάσσουμε. Θα σε κάνω εγώ να υποταχθείς εσύ. Αυτό σημαίνει το πάτημα που του δίνεις εκείνη την ώρα. Πάρε μια στον κάλο Να μην ξαναμιλήσει «Υποτάσσεστε ως το Κυρίο» ότι ο ανήρεστη κεφαλή τη γυναικός. Αυτή είναι η τάξη που έβαλε ο Κύριος. Ο άντρας οφείλει να σε αγαπά, εσύ οφείλεις να υποτάσσεις. Έτσι είναι ο του Κυρίου. Και τι γίνεται? Εκεί την πατάμε στις εγγυήσεις. Έρχεται ο άλλος, θα μου βαφτίσει το παιδί, πετά για τη γυναίκα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πάψε. Πάψε. Άντρας, ο Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, είσαι προϊστάμενος, είναι ο προϊστάμενος μας. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Βεβαίως, άλλοι μας. Υποχρεωσή μας, Σου αυτοίς που έχετε δει. Σκουτάει ο άντρας δίπλα, μάρει γυναίκα. Οικονομικά δεν πάμε, δεν βγαίνουμε. Μπάψε Ό,τι πω εγώ. Παγείς ισχυρά τα ίδια χείλη. Βιάστηκε. Κάτσε και φάει καρπαζές τώρα. Γιατί τότε που έλεγε στον ναι ναι ναι ναι ναι και σου φώναζε ο Κύριος με το δόλιο των άντρας σου είτε γιατί είχε οικονομικό πρόβλημα είτε για το οτιδήποτε και σου λέει, κάτσε ρε γυναίκα να το κουβετιάσουμε περίμενε ρε παιδάκι μου περίμενε δεν βγαίνουμε όχι όχι έδωσα το λόγο μου τώρα έδωσα το λόγο μου ο Κύριος τον έβαλε εκείνο τον έργο, να σου μιλήσει για να σε ανακόψει εσύ δεν ήθελε να ακούσει. Και τώρα έρχεσαι εσύ στην εξομολόγηση και τι λε. Αχ μου, Μα δεν τον άκουγα εκείνο τον άντρα. Τώρα που ακούω αυτά που μα λε, τώρα που ακούω αυτά που μα λε, δεν μου έβαζε εκείνο ο άντρα να μου δώσει μια καδρονιά στο κεφάλι να μου το σπάσει εκείνη την ώρα. Να μου το σπάσει το κεφάλι για να μην πετάγουμε για να μην μιλάω παγίσεις ισχυρά μεγάλη παγίδα λέει τα ίδια χίλι πετάχτηκες εδώ και στο λόγο σου εγγυήθηκε, εγγυήθηκες προέτρεξες και τώρα άιντε που είναι το βαπτιστήρι σου πέστε μου πού είναι, πού γυροβολάει το θυμάσαι πα, πα, πα, πα. 20, 30 40 χρονών τώρα ε; χωρισμένο είναι διπλοπαντρεμένο είναι τριπλοπαντρεμένο είναι γυρνάει στα κέντρα δεν πατάει στην εκκλησία ούτε εξομολογέται ούτε κοινωνάει ούτε νηστείες, ούτε προσευχέ, τίποτα τίποτα η του, να του φωνάξει και να το πει ε παιδάκι μου εγώ εγγυήθηκα για σένα στον Κύριο για την ψυχή σου εγώ θα δώσω λόγο παιδάκι μου που είσαι παιδί μου και θυμάστε κάτι που σας είπα προχτές τα παιδιά σε αυτά τα βαπτιστήρια σας ενώπιον του Θεού έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία και από τα παιδιά σας, τα κατασάρκα. Γιατί θα μου πείτε, μα το κατασάρκα παιδί μου είναι αυτό που είναι κομμάτι από τη σάρκα μου, Έμα; το αίμα που κυλάει στις φλέβες του είναι αίμα από το αίμα μου. Μάλιστα, αλλά μπορείς να πεις κάποια στιγμή, στον Θεό, Θεέ μου, ε, τούτο το παιδί, εσύ μου το έδωσες. Το ανεβγήκε έτσι σκάρτο, έκανα ό,τι μπόργα. Δεν μπόρεσα να το στρώσω. Το άλλο όμως, το βαφτιστήρι θα σου πει ο Κύριος, εσύ το διάλεξες κυρά μου. Εγώ δεν σου το έδωσα. Πήγε και χτύπησες την πόρτα του Αλουνού και του είπες, έλα εδώ, μου δίνεις το παιδί να, το, να γίνουμε κουμπάρι. Εσύ το διάλεξες. Δεν σε υποχρέωσε κανείς, δεν το επέβαλε κανείς, δεν το απέτησε κανείς, εσύ προέτρεξες. Εσύ είπαμε παρεθεώρησες τον άντρα σου, τον έβαλες στην άκρη και προέτρεξες γιατί ήτανε ο βουλευτής, γιατί ήταν ο υπουργός, γιατί ήτανε ο προϊστάμενος στη δουλειά σου. Γιατί, γιατί δεν ξέρω γιατί. Και προθυμοποιήθηκες εσύ για να έχεις τα μέσα και τα έξω, νομίζοντας ότι θα τον έχεις προϊστάμενο για όλη τη ζωή και να σου λύσει όλα τα οικονομικά προβλήματα στο μέλλον. Νόμισες ότι εσύ ευρύκε το λαγό με τα πετραχίλια προκειμένου να του δώσει να, να, να πάρει το παιδί του να το βαφτίσει. Παγίσεις χειρά τα ίδια χίλια. Βιάστηκε, πετάχτηκε, είπες, υποσχέθηκε, έδωσε το λόγο σου και τώρα άντε ψάξε να μου βρεις που είναι το παιδί. Μου τώρα έλεγε μια κυρία προχτές που έκανα το ίδιο κήρυγμα εκεί στα Σιχερά μου το έλεγε, ήρθε πριν να ξομολογήθεί, μου λέει η μου με συνετάξε, λέει ο λόγος σου ποιος δικός μου, λέω λόγος σου. δεν είναι δικός μου, το κυρίο είναι. Τι σε συνετάραξε με συνετάραξε δε. το παιδί μου λέει το έδωσα στον προϊστάμενό με νόμου, τότε μου το βάφτισε όπως το είπατε ακριβώς ακριβώς όπως το είπατε το παιδί δεν ξέρει αυτός δεν ξέρει τι γίνεται δεν το έχει δει ποτέ του ποτέ του, ποτέ του, ποτέ του, ποτέ του από την ημέρα μετά που το βάφτισε Ακόμα λέει και στα τηλεφωνήματα που μας έκανε τότε, λέει τρία-τέσσερα χρόνια, δεν ρώταγε ο ευλογημένος, ποτέ δεν ρώτησε έτσι, είναι καλυμός μου, μου λέει. Ποτέ δεν ρώτησε, ρε Κουμπάρα, τι κάνει αυτό το βαφτιστήριο τι κάνει έτσι, ανασένει, περπατάει, τι κάνει. Ποτέ. Ποιον διάλεξες για τον Τζίγαρά, Ποιον διάλεξες, το μέθησο; ποιον διάλεξες, ποιον, τον υβριστή, τον βλάστημο, ποιον διάλεξες. Τι περιμένεις αυτός να προσθέσει το παιδί σου, τι περιμένεις να σε βοηθήσει πνευματικά αυτός ο άνθρωπος. Προχτές με πήρε τηλέφωνο κάποιος, λέει ένας λέει, που έχει κάνει πολιτικό γάμο, θέλει να μου βαφτίσει το παιδί. Έλα Παναγία μου, έλα Κύριε μου, έλα, δώσε φώτιση λέω αυτός αρνήθηκε, αρνήθηκε τον ίδιο τον εαυτό αρνήθηκε την πίστη του με να, με τον, να πάει να κάνει πολιτικό γάμο τώρα θέλει να πάει να βαπτίσει έλα παιδί τι πράγμα είναι αυτό μουρλαθήκαμε αδελφοί έχουμε μουρλαθή εντελώ. το έχουμε είμαστε σε, σε εποχή παραλογισμού δηλαδή τρέλας πραγματικής εξωφρενικά πράγματα «Και αλίσκεται» λέει παρακάτω, «και αλίσκεται χίλεσιν ιδίου στόματος». «Αλίσκεται» τι σημαίνει αλίσκεται. «Θα τον πιάσει» λέει η Δαγκάνα, «θα τον πιάσει» «από τα λόγια που είπε». Εσύ που προέτρεξες, να πεταχτεί και να πεις «ναι, ναι, ναι, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ θα τον βαφτίσω εγώ, εγώ» εσένα λέει τα ίδια τα λόγια σου θα σε πιάσουν έπεσε στην παγίδα, σε τσάκωσε η παγίδα αγίσκεται σημαίνει συλλαμβάνεται ο Κύριος θα σε πιάσει μεθαύριο από τα ίδια λόγια σου θα σου πει κάτι κάτω εσύ δεν το αυτό, εσύ δεν το πες. Εσύ δεν άπλωσε το χέρι σου να βουλώσεις το στόμα του άντρα σου για να, προπέ... για να γίνεις προπέτης και να προτρέψεις να πεις ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι, ναι εγώ, εγώ εγώ θα το βαφτίσω το παιδί Πάλα τώρα Κάτσε τώρα στο σκαμνί εδώ να δούμε Τι έκανες για αυτούν το παιδάκι Και θα είναι μπροστά και το παιδί Θα είναι μπροστά και το παιδί και θα σε καταγγείλει το παιδί και θα πει Κύριε να, αυτή που βλέπεις εκεί, αυτή είναι η νουνά μου η οποία ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε για μένα. Ίσα ίσα που μου φέρνε για τρία-τέσσερα χρόνια, μου φέρνε μια λαμπάδα το Πάσχα, μου φέρνε ένα ζευγάρι παπούτσα τα Χριστούγεννα, μου φέρνε και μια κούκλα, μου φέρνε και ένα τόπι. Ε, και τελείωνε η υπόθεση και αυτή νόμιζε ότι είναι η υποχρεωσή τη. Και δεν άκουσα ποτέ από το στόμα της να μου πει, ρε επαυτιστήρι, τι γίνεται ρε παιδάκι, τι γίνεται, γίνεται Κάνει κανένα σταυρό, Πά στην εκκλησία παιδάκι μου, Κάνει την προσευχή σου παιδάκι μου, πού είσαι εσύ, πού είσαι εσύ, παιδάκι. Αν τον κι αν θε να μιλήσουμε και λίγο χύμα, πιάστο και από το καιρό σου δύο, δύο χαστούκια να ξυπνήσει. Πήξε του δύο χαστούκια να, να ξυπνήσει. Όχι τώρα που είναι 30 και θα φάσει 10 χαστούκια να σε βάλει φάμα και να σε πατήσει. Να του τα ρίξει τα χαστούκια όταν φάνε 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 χρονών. Ούτε σε σέβεται ακόμα. Δώσε του δύο χαστούκια να ξυπνήσει. Είμαι που ήσερε. Ξέρει ότι εγώ έχω δώσει εγγύηση για σένα. Ξέρεις ότι εγώ έχω μιλήσει στον Χριστό για σένα, το ξέρεις αυτό. Πες το και στη μάνα του, πες το και στον πατέρα του, γιατί εκείνη, έτσι μου είπε κάποια κυρία, μου λέει τώρα που θέλω να πάω να μπω στο σπίτι να μιλήσω στο βαπτιστήρι και ενώ το κακόμυρο είναι πρόθυμο να με ακούσει, η μάνα μοντέρνα, το ο πατέρας μοντέρνος αε πήγαινε μουρλή, αν δεν φύγει από εδώ, κουμπάρα, πήγαινε έξω, δεν σε τέρος στο σπίτι μου. Τώρα σου απομένει πλέον η προσευχούλα σου. Για να μάθεις, να μην είσαι απερίσκεπτη. Και αυτά αδερφοί μου τα μαθαίνετε εσείς τώρα που πλέον μεγαλώσατε και γυράσατε αλλά οφείλετε να τα πείτε στις νεότερες τις απερίσκεπτες, τις γυναίκες που δεν το έχουν σε τίποτα μου κυκλοφοράνε στον δρόμο λες και είναι θεές θεές είναι λες και, λες και θέλουν να κυριαρχήσουν στον κόσμο βάψιμο, περπάτημα, εγωισμός τίποτα, δεν σέβονται τίποτα γενία σε ασεβής το λέει ο, ο, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. «Γινή ανεδής ουδενός φίδεται». «Γινή ανεδής ουδενός φίδεται». Η, η γινή, η ανεδής που δεν έχει ντροπή επάνω της, η γυναίκα, δεν υπολογίζει τίποτα. Όλα υποπόδια τον ποδών της το Κάτι. Υποπόδια τον για αυτό οι γυναίκες να κυκλοφοράτε με το κεφάλι σκυμμένο. Δεν Μην είστε εγωίστριες. Να έχετε σεμνότητα, να έχετε ταπεινότητα, να είστε έτσι σεμνές, σεμνές. Όχι πρόστιχες. Οι πρόστιχες γυναίκες έχουν το κεφάλι ψηλά. Νομίζουν ότι κάποιες είναι και κυκλοφοράνε με ασέβεια. Να είστε σεμνέ. Έτσι λέει ο Παστολός Παύδος. Η γυναίκα λέει πρέπει να είναι σεμνή. Να έχει το κεφάλι κατεβασμένο να δείχνει υποταγή, υποταγή στον άντρα. Και θα δεις τότε πώς τη σέβεται ο άντρα. Θα δεις τότε πώς την αγαπάει ο άντρα. Ερχόστε μη ξοκλέτε εκεί πέρα στην εξομολόγηση. Μου κάνει, μου φτιάει, με παράει, μου κάνει. Καλά σου κάνει, καλά σου κάνει, τα δικά σου τι του κάνεις τα λες Εσύ τι του κάνεις τα λες, δεν τα λες Για πες εσύ τι κάνεις, για να μου πεις τι κάνεις εσύ Για να βάλουμε ένα βίντεο μέσα στο σπίτι, μια βίντεο κάμερα Να παίρνει τη στάση σου πως μιλάς και πως συμπεριφέρεσαι Και τότε θα δούμε ποιος θέλει για βάλεις το κεφάλι κάτω δείξε υποταγή και τότε θα δεις πως εκείνο μεταστρέφεται αμέσως αλλάζει από θηρίο ανήμερο γίνεται άγγελος ποιος τον μετέστρεψε και τον έκανε θηρίο η στάση δικιά σου, η ασεβής, η προκλητική η άσεμνη η αδιάντροπη η ανεβής Και τελειώνω με μία ακούμα φράση, δύο λεπτούλια. πι ε, α εγώ σι και σώζω. Λέει ο Κύριος. Παιδί μου λέει, γιατί στα λέω αυτά. Ο Κύριος μας μιλάει. Γιατί στα λέω. Για να σωθείς Κάνε ό,τι σου λέω και θα σωθεί. Κάνε ό,τι σου λέω και θα σου Πείε, α, εγώ συ και σώζω. Κάνε παιδάκι μου αυτό που σου λέω. Για κακό μας το λέει ο Κύριος. Γιατί μας το λέει, από καπρίτσο μήπως θέλει να σας ταπεινώνει εσά τις γυναίκες, μα ο Κύριος σας ανήψωσε σας τις γυναίκες. Ο Κύριος είπε, ο Κύριος είπε εδώ στη γη και διάλεξε μια γυναίκα για να γεννηθεί για να σε εξυψώσει εσένα τη γυναίκα, να σε κάνει παραγεία. γιατί σε κατεβάζουν αυτοί και σε κάνουν πόρνιοι σε κάνουν αυτό θέλουν να σε κάνουν πόρνιοι να σε βγάλουν στον δρόμο ο κύριο σε την Θεοτόκο για να εξυψώσει το γυναικείο φίλο και να σε κάνει Παναγία να σε κάνει τιμιωτέρα τον χερουβή μου αυτός λοιπόν ομιλεί εδώ και σου λέει άκου παιδάκι μου άκου μην βουλώνεις τα αυτιά δεν στα λέω για να σε πικράω δεν στα λέω για να σε ταπεινώσω δεν στα λέω για να σε εξαυτιλίσω δεν τα λέω για να σε πατήσουν, όχι! Όχι. Άκουσε αυτά που σου λέω και θα σωθεί. Ποιοι ή ε, α εγώ σου εντέλομαι και σώζω. Άκουσε παιδάκι μου αυτά που σου λέω να σωθεί. Αν θε. Αν θέλουμε αγαπητοί μου αδερφοί, ας ακούσουμε τα λόγια αυτά του Κυρίου. Ας τα ακούσουμε με προσοχή. Δεν θέλει ειδικά εσάς τις γυναίκες ούτε να σας ταπεινώνει, ούτε να σας εξευτελίζει, ούτε να σας πικραίνει, αντίθετα θέλει να σας βγάλει από τα αδιέξοδα που δυστυχώ σας έβαλαν κάποια κατεστημένα του κόσμου αυτού, τα οποία δυστυχώ με τη θελησή σας ακολουθήσατε. Θέλει να σας βγάλει από διάφορα προβλήματα και εμπόδια που εσείς με τις τάσεις σας δημιουργήσατε στον εαυτό σας. Και ο Κύριος θέλει να σας βοηθήσει. Κάνε λοιπόν όσα ο Κύριος διδάσκει και μας διδάσκει μέσα από τον νόμο του τον Άγιο και θα σωθείτε. Και εσείς και εγώ. Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είναι με τα πάντα ημών. Αμήν.